έχω πάρει στο κρανίο χοντρά. Ε, καλά, άστα κάτω τώρα. Μια παραγγελία για το Diesel Bloom. Είμαι σίγουρος ότι αγού ήταν εκπομπήσου. Ε, λες, Diesel Bloom είναι πετρελαίου, αυτός είναι Bloom πετρελαίου. <laughs> Παλιά είχαμε το Choco Bloom. Χαιρόμασταν. <laughs> δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Επι το είχαμε Choco Bloom <laughs> επί Syriza Diesel Bloom. Άσου το γυάλλον. Είναι παγκόσμια εκπομπήσου. Δεν την ακούει. Να σου πω κάτι. Ναι, ναι. λίγε σπου... <laughs> και... Πολύ καλό. Πολύ καλό. μα Ημέρας. έλα Μορτσονάτι, τα παπούς. Πού έγινε, Αγοράκι κοριτσάκι. Κοριτσάκι, κοριτσάκι. Δηλαδή τώρα είσαι ο παππού Είμαι Είπε ναι, θα το πει δακαλιάκι. Να σου πω και πριν να πάρω παππού Όχι αυθενή, γενικό. Ε, δείξε μου το φίλο, να πω ποιο είσαι μπορεί που στον Έχει πλάκα η άλλη, έτσι δεν είναι Λέει ο είναι Σωστό, ναι. Πού να εσύ τώρα. δεν είναι Ρε, είχα αν όλα αυτά τα λεφτά που δώσανε να ανακεφαλιοποιήσει τράπεζε θα δίνανε στον κόσμο σε ανέρου, ξέρω εγώ, επιδόματα και αυτά. Δεν ξέρω ο δύο. κόσμο να το διαχειριστεί να τα εκτιμήσει. Άσε μας. Η τράπεζα ξέρει, έχει ανθρώπου μέσα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ε, δεν είναι το ίδιο. Ε, δεν είσαι τυχαία τελικά σ αυτή τη θέση έτσι. Ήθελα να σου αναπτύξω ένα ωραίο επιχείρημα κι αυτά να πούμε, αλλά παπ κατευθείαν στο Θα το δώσω τον άσκη από τον άλλο. Να... Οι Τράπεζε θέλουν ανακεφαλοποιήσει γιατί δεν πάνε καλά. Έτσι, δηλαδή, ναι, έχουν, δεν έχουν ερευνητά γιατί δεν υπάρχουν καταθέσει και όλα αυτά. Όχι. Ωραία, οι Τράπεζα θέλουν ανακεφαλοποίηση, επειδή εμεί είμαστε πρόθυμοι να την κάνουμε. Γι' αυτό θέλουμε. Καλιά-δύα πυλέ εκβιασμού, θα την κάνουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι εκτό των ανακεφαλοποιήσεων, έχουν πάρει και κανένα 60, τώρα δεν τα ξέρω καλά τα οικονομικά, για τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, αυτά που γρωστάμε, εμεί το Πόπλο, οι καταναλωτέ, θα έχουν πληρεθεί αυτή. Τον κίνδυνο πούμε, που είχαν απλά από, αυτά, από αυτά τα δάνεια που δλώσαμε. Παρόλα αυτά έρχομαι ότι μας κατεσχεύουνε και τα σπίτια, έτσι. Μονάζει δικά τους. Πόσο <συμπή> μα***** πρέπει να είμαστε για το ανεχόμαστε όλα αυτό ρε φιλάραγι. Σε τόνους <συμπή> εκεί, ειδικά σε <συμπή> ό,τι θες να σου <συμπή> το πω. Έχουμε και να μιλήσουμε μαζί, δε φίλε. Μεγάλη τιμή είχα. Εγώ να δει. Εγώ ένα πράγμα σκεφτόμε. Ότι φάσει πάλι η εποχή να δω τη βούλτευση στο κανάλι, δεν το αντέχω, αδερφέ με τίποτα. Τι θα δει στο κανάλι, Τη βούλτευση. Λε να μην την ξαναδεί. Καλά, είχα ελπίδε, αλλά υπάρχει, να υπάρχει αυτή η περίπτωση. Υπάρχει αυτή η μεγάλη πιθανότητα, αδερφέ. Ναι, δυστυχώ. Τι τίποτα άλλο, θα του ξαναδούμε πάλι όλου αυτού. Μα πώ, αφού ο Κυριάκο φέρνει κάτι καινούριο του παλιού, θα δούμε του άπιου. Ναι, αλλά όταν ο παλιό έχει την εμπειρία, κατάλαβε. Ναι, έχει, ναι, αλλά δεν Είναι κάτι καινούριο ο Κυριάκο. Όχι για μένα κανεί δεν φέρνουν τίποτα φίλε Κι αν με θυμάσαι είμαι αυτό που σου είχα πει Ότι ποτέ μου τον έχω ψηφίσει Γιατί τους ντρέπομε όλους Μάλλον δεν τους ντρέπομε Τους ιχαίνομαι γιατί αυτοί δεν να ντρέπονται εμάς Και πες μου τώρα σύ, αν γίνουν εκλογές Ποιο να πάω να ψηφίσω εγώ Αν πάω έτσι Ακούγεται ότι θα ξανακαδεύει ο καρατζαφέρης Υπάρχουν λύσει. Μην λυνό Λέμε, λε, υπάρχει περίπτωση να λυστέψω μια τράπεζα και μετά από κανένα 34 χρόνια να γίνει κανένα φάβμα από αυτό που είναι στο βατοπέδι και να είμαι αθό. Εξαρτάται τι πολιτικέ φιλίε που έχει. Α, μάλιστα. Αν δηλαδή έχω και μουσική και μαύρη ιστορία, α πούμε, υπάρχει περίπτωση να φωωωθώ να γίνει κάτι ο Θεό στο φάββα του. Ε, εντάξει, μικρό δεν είναι γιατί τίποτε. Μπάτμαν, βάλτε. Καλά, ρε φίλε μα, δουλεύουνε τσιλό, γαζί, τα καθίκια, οι αγιορίτε, οι καλοί άνθρωποι. Κάτι για Πάγκαλο Ο Πάγκαλο άλλαξε το όνομά του, θα λέγεται πλέον Γέρουν Πάγκαλο ή Θόδρο Ντάιζελ Μπλουμ. Υποχόνδριο Μπλουμ. Είναι αυτός Α, ναι, ναι, πολύ καλό Άντε, γεια! Ναι. Θέλω να πω για το βατοπέχη. Ξέρει κάτι, χεστήκαμε. Ξέρει τι μου θυμίζουν αυτή με τη διαπραγμάτευση. Τι. Σε έχω πάρει από όλε τι μεριέ, από παντού και στο τέλο σου λέει να βγάλουμε και το προφυλακτικό και μου λε, Όχι. <laughs> Γέλα, εσύ γιατί δεν βλέπω τύχη. Ναι. Έχω φτάσει σε ως 77η σύλληψη. Πάμε μας που γρήγορα. Τρει φορές τα ίδια. <laughs> Άι, παλάτα μας. Όταν φτάσει σε 90 να με πάρει. Παιδιά μπράβο σα, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε φιλόλογοι, τελείωσε. Α, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να το πω και εγώ. Αν α, κάτι είμαστε, είμαστε φιλόλογοι. Ο... Και φιλόσοφοι όμω, δεν θέλω να το ρίχνουμε. Φιλόλογο θα μπορούσε ας ας πούμε, να είναι ο θύμιο, να το πούμε και έτσι. Ε, ε, και την παίζει τη γραμματική. Κυριά. Δεν έχει κάνει λάστιχο που λέμε. Εγώ φιλόσοφο θα ήθελα. Εμένα με λένε στο οπότε εντάξει. Και εμένα Αρτέμι, πολύ νόημα. Ο ασκητή μοναχό Εφρέμ. Αυτό ο καημένο που τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε διότι αν δει τη φάτσα του Εφρέμου, καταλαβαίνει αμέσω ότι μιλάμε για Άγιον άνθρωπο. Είναι ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο ένας άνθρωπος, γιατί και η διαχείριση τη Μίζα δεν είναι απλή α, υπόθεση ένα. Αυτό η διαχείριση τη Μίζα. Ποιο Μίζα. Δεν έχει μίζα. Μια ζώνη είναι αγόρι μου γλυκό. Πια είναι Μίζα. Μια ζώνη είναι η οποία περιφέρεται τι να κάνει και αυτή η ζώνη είναι μια άγια ζώνη. Δεν είναι όποια ζώνη πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί τι να κάνει ο άνθρωπο να μην πάει αφού την έχει εκεί στο μοναστήρι, το κολάσιμο, το, το αγιασμένο, συγνώμη, αγιασμένο, αγιασμένο από τα πρόβατα. Έχει τον Εφρέμ τώρα, κοίταξε τον Εφρέμ μαζί με κάποιον άλλον, τον Ιωσήφ, τον Βατοπεδηνό που τον λέγανε Άγιο και δεν ξέρω τι, του διώξανε κακήν κακό σε Άκου τώρα, χωρί λόγο, αθώου <χει> ανθρώπου. Ψάχισε το λίγο. Μα ναι, αλλά είναι άδικο. Βλέπει την κοινωνία. Κάνε τι λε τώρα, κλέβει την κοινωνία. Αν βλέπει την κοινωνία, βλέπει εσύ λίγο την κοινωνία, είναι άδικο που τον διώξανε. Ναι, άδικο. Αθώο άνθρωπο. Απονα το λέει, τη σαν καρδιά μου. Και αυτόν και <χει> τον κωστάκι και το γιο του ταχυδρόμου. <χει> Ο γιο <χει> του ταχυδρόμου αυτή την πισίνα και πέρα στο καπανδρίτ Που λέει, τι έκανε. Αγιασμένα τα νερά, τι ήταν. Σε ένα διαρράκι στην Κυψαριανία με νευρία, Αποστόλη μου. Μην με σκάσει. Άστα. Δήκο, η με τη φυφύκα που του, του λέει και λέει, μολέ, δηλαδή σο λέει, μαζί με τον τακαλώτα το, το σημερινό, να το κάνετε ένα ηχητικό για την άλλη παρασκευή. Άρα η στρατηγική μας είναι να μείνουμε εδώ πέρα, να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο και αν μπορούμε ούτε αυτό, να έχουμε μια συμφωνία, ένα πακέτο πριν από το Eurogroup τη 7 Μαου στη Μάλτα. Απριλίου. Απριλίου Δηλαδή σου λέει ότι μου λέει μήπω δεν σώσει γιατί άμα σώσει δεν μπορεί να μην προλάβει. Πριν από το Eurogroup τη 7 Μαου στη Μάλτα. Απριλίου Ω πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά μονάχη αλιωτάρια στι δάκε στα βουνά. Ω πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά μονάχη αλιωτάρια στι δάκε στα βουνά. Δημήτρη Σεπαριδέα, ο Ναποστόλη μου είχε αρέσει πολύ ένα διάλογο που είχε κάνει με έναν δεσμοφύλακα στον Κοριδαλό με την απόδοση στο ελικόπτερο. Θα στο βάλω την Παρασκευή. Το θυμάσαι, αλλά αυτό θα το συνδυάσει με το διάλογο που είχε με τον γεράσιμο Βαδιακούμάτο. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Φυλακέ Κοριδαλού. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Άλκη Πετίνη λέγομαι. Ορίστε. Είμαι γείτονασμένο απέναντι στη λαμπράκι. Ναι. Και κοιτάξτε, με βάλει η μητέρα μου να πάρω το τηλέφωνο. Ε, σήμερα θα έχει κάποια απόδραση. Ναι, σε κανένα μισάωρο. Γιατί θέλουμε να κάνουμε φασίνα στο σπίτι και να ξέρουμε γιατί προχθές σηκώθηκε το σύννεφο και έκανε το σκρίνιο χάλια. Τρία overlay χαλάσαμε να το συνεφέρουμε. Τώρα περιμένουμε, το ειδικό να κατέβει, σε λίγο πρέπει να κατέβει. Ορίστε. Και εμεί το ίδιο πάθαμε, λέω. Τι πάθατε, Ε, κι εμεί. Μα έπιασε και το παπούτο άθμα. Αφήστε. μια κουβέρτα άσπρη. Και θέλω να μου πείτε, θα έχουμε σήμερα κάποια απόδραση. Ναι, γύρω 6 πρέπει να γίνει κάποια πάλι, Να κατέβει το ελικόπτερο. Κάλλιο με μιας ώρας ελεύθερη ζωή Πάρα 40 χρόνους, και φυλακή Πάρα 40 χρόνους, πλαδιά και φυλακή Καλησπέρα ρε φίλε, είσαι ο Θεός ε, Δεν είναι ότι είμαι Θεός, είμαι ήλιος Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρινος Δυστυχώ. Αλλάζει τι κάνω τώρα. Κάνω αυτό που κάνει αυτό το ΣΥΧΑΜ, αυτό ο γλώδη τύπο, ο Γεωργιάδη. Που έλεγε για το καλό παιδί, τον Κυριάκο και όλα αυτά. Ρε, τι, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Μα λέει το Γεωργιάδη, όλε οι σκολοτούμπε μου σκυκάνει. μετά μα τα μαράκια, τώρα με κούλι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει εκπομπή τόσου σκολοτούμπε. Όποιο από εδώ και μπρο, σε επόμενε εκλογέ, ψηφίσει είτε Πασόκη είτε Νέα Δημοκρατία, για τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματο. Περισσότερο το Σαμαρά αγαπάει του τον Μητσοτάκη Ο σαμαρά είναι ο άνθρωπος ο οποίος Μου άνοιξε την πόρτα <κυρίζει> της Νέας Δημοκρατίας Με έκανε υπουργό και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Του έχω βαθιά ευγνωμοσύνη Και ως πρωθυπουργός πήξανε ένας εξέντρος Και έτσι όταν λέω αγαπώ τον Σαμαρά Σημαίνει αγαπώ και τον Μητσοτάκη <κυρίζει> Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βολή των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προ χρήση του κυρίου Κυριάκου Μουτζοτάκη, όπω επίση να δώσω και τι όποιε αποδοχέ από τι επιτροπέ των αξιότιμο αυτό συνάδελφων. Δεν δέχομαι κυρίε και κύριοι ότι ένα τόσο ικανό συνάδελφο, ένα τόσο άξιο συνάδελφο, θα πηγαίνει με τα πόδια στι υποχρεώσει του. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκου Μουτζοτάκη. Δεν παραγγελία θέλω. Θα βάλεις το Μητσοτάκι να λέει που δεν πεθαίνουν η γέροι και τα Θα βάλεις και το Λοβέρδο να το λέει. Ο δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα και εκεί θα το κόψεις και θα βάλεις Κυριάκο. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουνε κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συντεξεδότησή τους. <μιου> Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίν Ανάλυσηκα να μπει νελή να γελάσουν την Παρασκευή. Γιατί να στο βάλω, Θε να στο ρίξω, να γελάσουν περισσότερα, να γελάσουν κι άλλη. Εσύ είσαι μεγάλος αλυτέρας. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Εσύ και ο καλαμούκης, είσαστε οι δύο αλύτες. Οι σε όλα, σε ράνδια, σε τι, όλοι οι ανάπηροι. Οι και υδρομερής σώμα. Έστε γέλος. Αλλιώς αλύτες! Με ξεφτυγισμένοι, άνθρωποι. Σε κολοπέλο, όσο τον βρίζει. Δεν τρέψει σε λιγάκι. C. Zyre. C. Zyrejka, A ile pada A roda di mara, su rebanaka. A i na i kaczuj. Ate Θα μου βάλει την υπογραφή του τέταρτου μνημονίου από τον Κούλινγκ που ο Κούλινγκ δεν θέλει να υπογράψει. Δεν θέλει να υπογράψει και πήρε το ξεκίνησε αυτός, γι αυτό. Ναι, ναι, εννοείται. Να θα μου βάλει σε αφιέρωση πανούλη. Το άντε να μην τρελαθώ. Εάν δεν υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, εάν δεν μα προσφερθεί τέταρτο μνημόνιο, τότε μιλάμε για το απευθέω σενάριο τη εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. Αν δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Τι γελάτε κύριοι Θα είναι άκρη να φύγω με τρέφες σε λίγο να λες Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης IQ RedQ Σπίδιες να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαδιά Σπίδιες να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά Να φεύγουμε από τον κόσμο γιατί την πικρή Έλα, θα ήθελα μία αφιέρωση για την ε, Παρασκευή, ενώψη και της εθνική μα επαιτείου. Θα ήθελα τον Θούριο σε Metal εκδοχή ε, από τον Αρισοτέλη Ρίκα και τους το, το, το D-Spot Experiment. Ξέρεις που είναι στο στυλ του mm. το Ace of Space. Και αν μπορείς διάνθησέ το έτσι με διάφορε δηλώσει, εθνικοπατριωτικές από Άδωνη, από διάφορους ξέρεις. Βάλες κάποιε σκηνές από τον Παπα Φλέσσα, Παπα Μιχαήλ και κάνες ένα τρολουμπούκι ωραίο. Ένα σας λέω μονάχα. Η επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός. Με την καλή έννοια. ζωή. Οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας δεν θα πάρουν σύνταξη. Παρά τα Και Κι όταν πέσει η πρώτη φωτιά... Κι όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλλοί σε εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι ξαρμάτωτο. Τα πάντα στη ζωή δεν είναι ούτε τιμωρία, ούτε και μεγάλη ευτυχία. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Νικάμε αλεύκια! Μην τους φοράστε, νικάμε! Κάλλιον με μιας ώρας ελεύθερη ζωή Πάρα σαράτα χρόνους, κλαβιά και φυλακή Πάρα σαράτα χρόνους, κλαβιά και φυλακή Για να ζητήσω και μια βαροίλιά. Κάποια στιγμή ο Λεωνίδα, ο Άδωνη, κάποιο είχε ένα μπλέξιμο με τον Ιησού, Ιησούς, κάτι έλεγε, κάτι έψαχνα να βρει εκεί πέρα. Ε, θέλω να βάλει τόσπάντο κάποιε ατάκτε από τον Λεωνίδα, τον Γεωργιάδη, είπα τον Λεωνίδα τον Άδωνη, και να βάλει την ατάκα του Βουτσά από την ταινία Ένα τάγκ στο κρεβάτι μου, που την ώρα που το ανοίγει ο αδερφό του, ο ετοιμάζει τη βόμβα, του λέει ο Βουτσά, Να σα πω, δεν βρίσκεται καμία κόμμα να σα φύγει αφηρημάδα. Εκεί που το διάβαζα αυτό, δεν ήθελα να πάω παρακάτω. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Ήθελα να σταματήσω κάτω και να σκεφτώ τι είναι αυτό ο Σούς, αυτό το όνομα. Υπήρχε ένας ένδοξος Λάκων, ονομαζόταν σου. Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι το έχω ξανακούσει. Καταλαβαίνετε, μέσα από το, το κείμενο αυτό, μου έδωσε τη δυνατότητα να, να, να αρχίζω το μυαλό μου να σκέπτεται. Και ξεκινάω την ημέρα μου με αυτή την σκέψη, με μια σκέψη. Τι να σημαίνει Σούς. καμία Αν δεν πιάσετε ακόμα να σα πει πολύ την εμάδα, αντί για ποτέ δεν Να χανόμενα βέρκια, πατρίδα και γονεί, Του φίλου, τα παιδιά μα, κι όλου του συγγενεί. Να χανόμενα βέρκια, πατρίδα και γονεί, Του φίλου, τα παιδιά μα, κι όλου του